στο όνομα του Πατρός και του Υπ, το Αγίου Πνεύματος. Ο Βασιλεύ ουράνι παράκλητο πνεύμα τη αληθίας του και τα πάντα πληρών και σαυρός των αεθνών, και της ζωής χορηγός και σκήνωσον ημίν και καθάρισουν ο βάσεις κλίδας και σώσουν αριθέτες ψυχά σημα. Λοιπόν, σκεφτήκαμε σήμερα να μιλήσουμε για την ασθένεια της ψυχής για την πνευματική ασθένεια που λέγεται φαρισαϊσμός από τον οποίο πάσχουμε και παίρνει και πολλές μορφές και επηρεάζει όλη τη ζωή Την Κυριακή διαβάσαμε αυτή την παραβολή του τελώνει και Φαρισαίου. Και μπήκαμε στο τριώδιο. Μπήκαμε στην προετοιμασία για την άσκηση της Μεγάλης Σαρακοστής Και σαν πρώτο βήμα σε αυτή την ετοιμασία. Είναι το ξεκαθάρισμα. που το ξεκαθάρισμα του πότε έχουμε αληθινή μετάνια. το ξεκαθάρισμα ποια είναι η υγιής πνευματική πορεία και ο αγώνας της είναι ο αγώνας της ζωής μας είναι ο πνευματικός αγώνας της ζωής μας και χρειαζόμαστε κάποια εφόδια και η αρχή αυτή στον εφοδιασμό μας και σε μια ορθή πορεία είναι η επίγνωση τη αμαρτωλότητάς μας. Η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας ως η προϋπόθεση της εξηγίανσής μας και της θεραπείας μας η αναγνώριση της αμαρτωλότητάς μας που είναι η δικαίωσή μας. Στην παραβολή που αναφέρει ο Κύριος μας ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Φανερώνεται το αληθινό νύθος και μας δίνει ένα μέτρο διακρίσεως στο οποίο δεν έχουμε συνηθίσει η αντίληψη δική μας για το τι σημαίνει σωστό ή λάθος καλό ή κακό εξαντλείται στο φαινόμενο στη συμπεριφορά στο ήθος στην εξωτερική συμπεριφορά και υπάρχει δυσκολία να αντιληφθούμε αυτό που πραγματικά υπάρχει μέσα μας αυτό που ορίζεται αληθινά ως ζωή ως υγεία και ως ή ως αρρώστια λοιπόν εμείς λοιπόν έχουμε μία αντίληψη ζωής που όπως είπαμε και προηγουμένως θεωρείται καλόν αυτόν το οποίο φαίνεται. Θεωρείται καλόν η τήρηση του νόμου, η εξωτερική τήρηση του νόμου. Για τα μάτια του Θεού δεν είναι λίγες οι φορές που η αρετή είναι αμαρτία και η αμαρτία είναι αρετή. Αυτό είναι αδιανόητο για την ανθρώπινη σκέψη. Δύσκολα μπορεί ο άνθρωπος να το δεχθεί αυτό γιατί το μέτρο με το οποίο κρίνει και ελέγχει τα πράγματα είναι μία νοητική διαδικασία και ερμηνεία πραγμάτων και ενεργειών που έχουν ως αναφορά τους τον νόμου, την τήρηση του νόμου, την τήρηση κάποιων κανόνων που όμως δεν έχουν πρόσωπο οι νόμοι και οι κανόνες αλλά δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε, να αναλύσουμε, να κατανοήσουμε τον λόγο του νόμου, τον λόγο του κανόνος. Ας πούμε έχουμε τις εντολές του Θεού. Οι εντολές του Θεού έχουν μέσα του ζωή. Είναι ένα δείκτης που παραπέμπει κάπου. Δεν είναι ξεχωριστό ο νόμος και οι εντολές του Θεού από αυτό στο οποίο παραπέμπουν. Δεν είναι ξεχωριστό από αυτό στο οποίο οδηγούν. Εμείς όμως δεν ξέρουμε τον δρόμο των εντολών που οδηγούν, που παραπέμπουν. Και τα απομονώνουμε. Απομονώνουμε τις εντολές από αυτό το οποίο μας οδηγούν και τα βλέπουμε ξεχωριστά από αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να κρίνουμε τη ζωή μας με βάση το λόγο ύπαρξής μας, με βάση τον λόγο των εντολών και με βάση τον σκοπό, τον στόχο όπου μας οδηγούν οι εντολές του Θεού. Αλλά τα βλέπουμε ξεχωριστά. Λέμε, τι λέει ο νόμος, αυτό και αυτό. Το παρέβεις είσαι αμαρτωλός, ή το παρέβεις είσαι άγιος. Οι εντολές όμως, δεν είναι από μόνες τους ζωή. Οι εντολές είναι ζωή στο βαθμό που μου αποκαλύπτουν τη ζωή. Που μου φανερώνουν ζωή. Για παράδειγμα, λέει να μην, να μην κλέβουμε, να μην φωνεύουμε. Να μην μοιχεύουμε για παράδειγμα, είναι κάποιες εντολές αυτές. Δεν δόθηκαν αυτές έτσι από μόνες τους και πρέπει να τις στηρίσουμε και να είμαστε καλοί. Αυτές δόθηκαν για να καταλάβουμε πότε έχουμε υγεία και πότε δεν έχουμε υγεία. Πότε έχουμε ζωή και πότε δεν έχουμε ζωή. Το να μην λέω ψέματα δεν είναι απλώς ένας νόμος ξέχωρος από το σκοπό του νόμου ή της εντολής, δεν λέω ψέματα για να είμαι αληθινός, για να διαφυλαχθεί η αληθινότητα της σχέσεως. Για να τηρήσω την εντολή της αγάπης. Δεν λέω λοιπόν ψέματα και αποφεύγω όχι με, με ένα σχολαστικό τρόπο να ελέγχω τον εαυτό πότε είπα και πότε δεν είπα. Ξέχωρα από το σκοπό αυτής της εντολής, ο σκοπός αυτής τη εντολής για παράδειγμα, είναι να οικοδομηθεί σχέση αλήθειας. Με τους άλλους ανθρώπους. Αν εγώ απομονώσω αυτή την εντολή και την τηρώ για να έχω απλώς μία σχέση με τον εαυτό μου για να χαίρομαι τον εαυτό μου για να ικανοποιούμε με τον εαυτό μου για να λέω πω, πω τι καλά που το έκανα δεν είπα ποτέ ψέματα στη ζωή μου αλλά δεν με νοιάζει ο λόγος για τον οποίο δεν είπα ψέματα που είναι να διαφυλάξω την ιερότητα της σχέσης με τον άλλον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν αν απομονώσουμε τις εντολές από των σκοπών των εντολών, τότε οδηγούμεθα σε έναν άρρωστον ηθικισμό. Οδηγούμεθα σιγά σιγά σε μια μορφή φαρισαϊσμού. Για τα μάτια λοιπόν του Θεού, η έννοια των εντολών έχει να κάνει περισσότερο από αυτό το οποίο φαίνεται. Εμείς πώς μπορούμε όμως να το αντιληφθούμε να αντιληφθούμε το περιεχόμενο το σκόπο των εντολών μόνο εάν έχουμε γευτεί τι είναι ζωή ποιος είναι η ζωή εάν δεν έχουμε μια γεύση ζωής που η γνώση είναι η αίσθηση τη ζωής και όχι η δυνατότητα ανάλυσης των σκέψεων, των θεωριών ή των φιλοσοφικών νοημάτων και ενιών, αλλά η γνώση είναι η αίσθηση της ζωής. Χωρίς λοιπόν και αλλα η γνωση ειναι η αισθηση αυτά που έχουμε το μυαλό μου, τα συναισθήματά μου, είναι τρόποι που με βοηθούν για να έχω αίσθηση ζωής, να τα διαχειριστώ με τέτοιον τρόπων, που να μου οδηγήσουν σε αυτή την αίσθηση της ζωής, σε αυτή την έννοια της γνώσεως. Χωρίς λοιπόν την εμπειρία αυτής της γνώσεως, αυτής της αίσθηση ζωής, δηλαδή της μετοχής στην αγάπη του Θεού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να μπει στον χώρο του να τιμά, να εκτιμά και να αξιολογεί την έννοια του προσώπου και τις σχέσεις. Απλώς μόνο τότε... Διανοητικά, συναισθηματικά, ψυχολογικά μπορούν να αντιληφθούμε κάποια πράγματα. Όταν όμως ο άνθρωπος λάβει, πύραν τη ζωής, τότε μπορεί να κατανοήσει και τι είναι θάνατος. Τότε αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι εντολές έχουν ένα μυστικό βαθύ περιεχόμενο όπου με προστατεύουν από την απώλεια από τον θάνατο Αν όμως εγώ τι στηρώ τις εντολές Χωρίς ήδη να έχω λάβει μια εμπειρία ζωής Μιαν πείρα ζωής Τότε τη στηρώ γιατί πρέπει Γιατί αυτό είναι το σωστό Γιατί αυτό λέει στην είδησή μου Γιατί αυτό μου είπανε ή αυτο επιτάσσει ο Θεός ή αυτο ε, ε, ε, επιτάσσει ο νόμος ή αυτο επιτάσσει έστω ο Θεός δεν είναι αρκετό αυτό για παράδειγμα όταν ο άνθρωπος μέσα του αποκαλυφθεί η χαρά η αυτο επιτασσει ο η αυτο επιτασσει εστω ο θεος δεν ειναι αρκετο αυτο για παραδειγμα οταν ο ανθρωπος μεσα του Θεού η χάρη του υποψιαστεί ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που καθημερινά ζει ή έστω ακόμη, να το πούμε κι αλλιώς, έχει κουραστεί από αυτό που ζει, που ζει και θέλει κάτι άλλο και αυτή η κόπωση έχει να κάνει με μια βαθιά κόπωση ότι ζει μια εμπειρία φθόρα. <χω> Τότε ο άνθρωπος έχει τις προϋποθέσεις να αντιληφθεί τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση. Δεν τον νοιάζει τόσο ότι είπε ψέματα, όσο ότι δεν έχει μέσα του ζωή. Δεν τον νοιάζει τόσο ότι εμίχευσε ή επόρνευσε ή ότι έκλεψε ή ότι ἀτίμασε οτιδήποτε. Δεν τον νοιάζει τόσο αυτό, αλλά του γιατί οδηγήθηκε και εκεί και το νοιάζει το τι έχασε διγουμένος εκεί. Δεν έχασε την αξιοπρέπεια του, έχασε την ζωή, έχασε την χάρη του Θεού. Δεν απώλησε την εικόνα που έχει για τον εαυτό του ή είχε μέχρι τώρα, αλλά το ότι εδαπάνησε τα δώρα του Θεού. Αυτό που τον νοιάζει είναι ότι οδηγήθηκε γιατί δεν έχει κάπου αλλού να οδηγηθεί. Δεν έχει κάπου αλλού να πιαστεί. Δεν έχει κάτι άλλο να χαρεί. Αυτό που είναι πρόβλημα του καθενός μας κυρίω και είναι πρόβλημα όλου μας του συστήματος είναι ότι ομιλούμε για την ηθική χωρίς να έχουμε λάβει πείρα ζωής. Ομιλούμε για του νόμου, για τις εντολές, για τις αμαρτιές, για τις παραβάσεις Χωρίς προηγουμένω να βρούμε τον λόγο που, για τα οποίο μιλούμε συνεχώς. Που είναι η αναζήτηση της ζωής. Χωρίς λοιπόν ζωή, τι σε νοιάζει αν είσαι ηθικός ή ανήθικος. Τι νόημα έχει. Τι νόημα έχει αν είσαι καλός ή κακός. Αν το ότι είσαι καλός δεν είναι καρπός της χαράς που έχεις. Αν το ότι είσαι καλός και αγωνίζεσαι να είσαι καλός, δεν είναι μια προσπάθεια να διαφυλάξεις ένα θησαυρό που βρήκε που έχει να κάνει με τη διαδικασία σχέσεως. Αλλά είναι μια προσπάθεια αυτοικανοποίηση, δηλαδή αίσθηση ικανοποίηση για το ότι τα κατάφερα και ότι είμαι καλός. Και ότι τήρησα το νόμο και η συνείδηση μου είναι ήσυχη και δεν έχω ενοχές. Έτσι λοιπόν η ασθένεια, αυτή η πνευματική νόσος του φαρισαϊσμού έχει να κάνει με τη φανέρωση μιας εσωτερικής δυστυχίας του ότι δεν έχουμε αποφασίσει να στραφούμε στη ζωή αλλά φοβισμένοι και ανασφαλείς για το ότι δεν έχουμε ζωή, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ψεύτικη ζωή και εικόνα για τον εαυτό μας. Και το ότι αυτό είναι ψεύτικο φαίνεται από το γεγονός ότι αποστρεφόμαστε τους άλλους. Σε μια προσπάθεια να περισσώσουμε και να μην διακινδυνεύσουμε τον εαυτό μας. Πότε αποστρεφόμαστε τους άλλους όταν νιώθουμε ότι κινδυνεύουμε. Πότε αποστρεφόμαστε τους άλλους όταν ο άλλο είναι κίνδυνος, ότι μπορεί να φανεί καλύτερος από εμάς. Αποστρεφόμαστε τον άλλον και να κλειστούμε στον εαυτό μας και να νιώθουμε δυνατοί. Η τάση μας λοιπόν να αποστρεφόμαστε τους άλλους είναι μια αρρώστια Είναι αρρώστια της ψυχής μας Αυτός είναι ο φαρισαϊσμός Αν μπορούσαμε να το συνοψίσουμε Και να μαζέψουμε όλα τα στοιχεία Του φαρισαϊκού τύπου Θα μπορούσε μονολεκτικά Να ονομαστεί ως αποστροφή του άλλου Αποστρέφουμε τον άλλον Αντιθέτως δε ο λόγος του Κυρίου μας έχει να κάνει με το να μας ενθαρρύνει να νεκρώσουμε αυτό το αίσθημα αποστροφής και περιφρόνησης του πλησίων. Να δούμε μερικά στοιχεία που εκφράζονται που είναι συνέχεια, συνέπεια αυτής της αποστροφής του άλλου ο φαρισαϊκός τύπος δεν έχει πείραν ζωής δεν έχει που να, στηρίξει, που να στηριχθεί πραγματικά δεν πατάν τα πόδια του καλά δεν έχει σιγουριά δεν έχει ασφάλεια στην αγάπη του Θεού και προσπαθεί να στηριχθεί στον εαυτό του Φτιάχνει έναν ειδικό του τρόπο σκέψη, μια δική του ηθική. Αυτή λοιπόν η ηθική έχει να κάνει με ένα άλλο κυρίαρχο στοιχείο, την έννοια του σκανδαλισμού. Τι λέει ο Φαρισαίος τι λένε οι Φαρισαίοι για τον κύριο, σκανδαλίστηκαν με τον Χριστό, γιατί λέει μετατελωνών και αμαρτωλών Λέει γιατί μετατελονούν και αμαρτωλοί και πείνοντι δάσκαλος Σιμών; Αναφέρτε στου μαθητές του και λένε Γιατί μετατελονούν και αμαρτωλοί και πείνοντι δάσκαλος Σιμών; Σκανδαλίστηκε ο Φαρισαίος. Γιατί κατακρίνουν τους αμαρτωλούς επειδή είναι αμαρτωλοί; Αλλά κατακρίνουν και τον κύριο που δέχεται του τους αμαρτωλούς. Εδώ τι σημαίνει σκανδαλίζομαι. Σημαίνει ότι εγώ έχω κάνει βέβαια κάποιες αμαρτίες. Αλλά αυτοί ξεπέρασαν κάθε μέτρο που ούτε καν το διανοούμε. Και τι σκανδαλίζομαι. Τι σημαίνει σκανδαλιζόμαστε. Αυτή η λέξη από μόνη της έχει είναι προβληματική. Σκανδαλίστηκα γιατί άκουσα είδα. Τι Έκανα ο κάποιος κάτι που ξεπερνά το δικό σου μέτρο αμαρτωλότητος. Αυτό δεν σημαίνει. Τι άλλο μπορεί να σημαίνει. Αυτό από μόνο την σημαίνει. Ότι έχω κάποια αναρετή και ο είναι πιο αμαρτωλός από μένα. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω μετάνια, Δεν έχω συντριβή. Δεν έχω συνέστηση του ποιο είμαι εγώ. Ή έχω μια συνέστηση, δarsportно, ότι δεν είμαι και τόσο χάλια Κι ο είναι πιο χάλια από μένα. Και μάλιστα τόσο χάλια που δεν του χωράει ο νους μου. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό δεν σημαίνει. Αν το αναλύσουμε. Άρα ο σκανδαλισμός τι σημαίνει. Σούπερ κατάκριση. Και σκληρότητα καρδίας και αμετανοησία και όχι επίγνωση του ποιοι είμαστε. Έτσι λοιπόν το ότι σκανδαλίστηκα δείχνει ότι δεν είμαι καλά εγώ πρώτος. Και σκανδαλίστηκαν, για ποιο λόγο, γιατί συνέτρωγε με τα τελωνόν και αμαρτωλόν. Δηλαδή, βρε φαρίσσε, που άλλος είναι τόσο αμαρτωλός. Γιατί δεν αφήνεις τον να τον θεραπεύσει. Όχι μόνο σκανδαλίζεσαι, δηλαδή και σκληρόκαρδος, δεν θέλεις τη θεραπεία του άλλου. Όταν ο διδάσκαλος τον πλησιάζει, πάει να αμαρτήσει μαζί του. Πάει για να το θεραπεύσει Και σκανδαλίζεσαι που τον θεραπεύει Τι Σκανδαλίζεσαι ότι ο δάσκαλος θα μολυνθεί Από τον αμαρτωλό Δείστε πόσα προβλήματα έχει αυτή η ιστορία Και την ακούμε τόσο απλά Και λέμε έτσι είναι Αλλά έτσι κάνουμε εμείς στη ζωή μας Καθημερινά συμπράξει να το ψάξουμε Στη ζωή μας την προσωπική έτσι Αυτά ζούμε Καθημερινά Λοιπόν Σκανδαλίστηκε γιατί άλλο είναι αμαρτωλός Σκανδαλίστηκε που ασχολήθηκε ο διδάσκολος του ομαρτωλούς. Καλά, άφησε, δεχόμαστε ότι σκανδαλίστηκε. Και δεχόμαστε ότι είσαι καλύτερος από τον άλλο. Γιατί δεν δέχεσαι θεραπεία του άλλου ανθρώπου. Γιατί δεν δίνεις ελπίδες στον άλλον άνθρωπο θεραπευτή. Άρα δεν είναι μόνο σκανδαλισμός. Είναι και η μισαδελφία. δεν υπάρχει αγάπη. Και ο Κύριος απαντάει. Ού έχουσιν ισχύοντες ιατρού Πορευθέντες λοιπόν μάθετε τι εστίν έλεον θέλω και ουθυσία ουγαρίθων καλέσαι δικαίους αλλά μαρτωλούσεις μετάνοια. Αυτός ο λόγος αν μέσα μας έμπαινε στην καρδιά μας θα λύνονταν πολλά προβλήματα. Και προσωπικά αλλά και διαπροσωπικά. Αλλά και στις σχέσεις μας με τον Θεό. Αν αυτό το λόγο δεν τον μόνο τα αυτιά μας αλλά εντυπωθεί μέσα στην καρδιά μας και γίνει συνείδηση και γίνει βίωμα θα έχουμε διαφορετική εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα τι σημαίνει αυτό ούχριαν έχουσιν ισχύοντας ιατρού δεν έχουν ανάγκη υγιής από τον γιατρό αλλά αυτοί που είναι άρρωστοι, κακός, έχοντες σαν να λέει εσύ δεν είμαι εγώ για σένα αφού σε θεωρείς τον εαυτό σου ότι είσαι καλά άρα δεν είμαι εγώ για σένα ο διδάσκαλος ο ιατρός, αλλά ο ιατρός είναι για τους ασθενείς. Με αυτό τι σημαίνει, σαν να λέει ο Κύριος ότι εσύ που επιλέγεις αυτή τη στάση αυτόματα επιλέγεις τον χωρισμό από εμένα. Αμέσως χωρίζεις την επαφή μαζί μου. Διαρριχνείται η σχέση, μα δεν υπάρχει δυνατότητα σχέσης. Πραγματικά ο άνθρωπος το οποίος πιστεύει στην προσωπική του αξία με την έννοια της αρετής αυτόνομα από τον Θεό αυτόματα είναι ανίκανος για σχέση. Χωρίζεται από τον Θεό, χωρίζεται από οποιοδήποτε άνθρωπο. Δεν μπορεί να συνάψει σχέση ουσιαστική, πραγματική. Έτσι λοιπόν, αφού μου λες ότι είσαι, εσύ κατηγορείς τους άλλους ότι είναι άρρωστοι και κατηγορείς και εμένα που έχω επαφή μαζί τους και ασχολούμαι μαζί τους τότε σου λέω εσύ που, είσαι, που θεωρείς τον εαυτό σου υγιής, δεν είμαι για σένα. Αλλά εγώ είμαι για τους κακώ έχοντες. Λοιπόν, εάν θέλουμε να είναι και για μα ο Θεός, πρέπει να λάβουμε την πραγματική μα θέση. Που είμαι θα οι κακώς έχοντες. Αν θεωρούσουμε τον εαυτό μας υγιή και ισχυρόν, δεν έχουμε σχέση με τον Θεό. Είναι πολύ κοντά στο έλεος του Θεού αυτός που νιώθει την ανάγκη για το έλεος Ποιο νιώθει την αναγκή για το Έλληνο, ο συντετριμένο, ο έχουν επίγνωση του εαυτού του, ο έχουν επίγνωση τη του. Και λέει, μετά του λέει, αφού αυτό δεν το καταλαβαίνετε και με κατηγορείτε γι' αυτό, πάντε να, πάνε, πάντε να μάθετε τι είναι αυτό που είπα. Αγάπην θέλω και όχι θυσία. Δεν θέλω τι θυσίε σα. Δεν θέλω τι προσφορέ σα. Δεν θέλω τις νομικές σας διατάξεις. Mm -hmm. Θέλω την αγάπη. Το περιεχόμενο των εντολών, αν επιτρέπετε το ήθος του Θεού, η συμπεριφορά του Θεού προς τον άνθρωπο, είναι η αγάπη. Αυτόν θέλω. Έλλον θέλω και ούθι εσύ. Λοιπόν, όταν εσύ, εσύ άνθρωπε μου, μου λες το α ή το β, το δίκαιό σου, την αρετή σου, την απέτησή σου, την διαμαρτυρία σου, την αντίδρασή σου, σου λέω άστα αυτά τα παραμύθια. Εγώ ένα πράγμα θέλω. Έλλον θέλω και ουσιαστικά. Και δεν ήρθε να καλέσω δικαίους αλλά μαρτουλούς εις μετάνια. Δεν ήλθε να καλέσει δικαίους αλλά μαρτουλούς εις μετάνια. Όταν εγώ διατείνομαι και καθημερινά προσπαθώ να αποδείξω ότι είμαι δίκαιος σαν να σημαίνει ότι προσπαθώ καθημερινά να αποκοπώ από τον Θεό. Όταν προσπαθώ καθημερινά να αποδείξω ότι με δίκαιος, να το ακούσουμε αυτό. Σημαίνει ότι επιχειρώ καθημερινά να αποκοπώ από τον Θεό. Η συνέστηση λοιπόν της αμαρτωλότητός μου ή η μη επίγνωση του εαυτού μου και η προσπάθεια μου να αποδείξω ότι είμαι ισχυρό έχει τις παρενέργειές του που έχει να κάνει με αποκοπή από τον Θεό και αδυναμία να συνάψω σχέση με τον άνθρωπο και σχιζοφρένεια, προσωπική, ατομική. Έτσι λοιπόν, κατά τον αντίληψη αυτή, κάθε δικαιοσύνη, κάθε άσκηση, κάθε αρετή, που δεν συνοδεύεται με αγάπη, αλλά με κατάκριση για τον πλησίον, είναι ψεύτικη, υποκριτική. Έχει κάποιος, μα εγώ έκανα φιλανθρωπίες, δεν, το θέμα δεν είναι να κάνουμε θέναν ανθρωπίες. Αλλά αυτές οι ανθρωπίες ήταν ήταν η αγάπη, η έξοδος από τον εαυτό μου. Η ισχυροποίηση της εικόνας του εαυτού μου ότι είμαι ένα καλός φιλάθρωπος άνθρωπος που κάνω και καλά έργα και καλές πράξεις. Οι καλές πράξεις πρέπει να είναι αληθινή σχέση με τον άλλον άνθρωπο. Και για να είναι η σχέση με τον άλλον άνθρωπο πρέπει να έχω επίγνωση των ελαθών μου, των πτώσεών μου, της αμαρτωλότητός μου. Ακόμη και η αγάπη προς τον άλλο που έχει μια διάθεση υπεροχής, είναι πρόβλημα. Γιατί κάποιος, βλέπουμε ανθρώπους που κάνουν τόσο καλά έργα, βοηθούν τόσο πολύ τους ανθρώπους, αλλά μέσα τους δεν γεμίζει η καρδιά τους και υπάρχει μια σκληροκαρδία. Και βλέπεις να κάνουν τόσα πολλά άνθρωπα, αλλά μην έχουν ποτέ αληθινή σύδεση με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί οι άλλοι είναι οι ευκαιρίες να αποδείξω ότι είμαι καλός. Οι άλλοι είναι οι ευκαιρίες να αποδείξω ότι είμαι καλός. Να το αποδείξω και στον εαυτό μου και στους άλλους. Γι' αυτό θέλω τον έπαινο, θέλω την επιβράβηση, θέλω την μαρτυρία. Αυτό θεωρούμε προσωπικά πως από τότε πριν, πριν χρόνια, πριν δεκατίες που θυμάμαι τον εαυτό μου, και τώρα υπάρχει μια διαφορά στον πολιτισμό μας. Παλιά ντρεπόταν κανεί να πει ότι είναι καλός. Τώρα διαφημίζεται και πρέπει να διαφημιστεί. Παλιά ντρεπόσουν να αποδείξουν τις. Τώρα βγαίνω, βγαίνει ο καθένα στη δημιουργίαση και αποδειχνεί τις αρετές του, τα χαρίσματά του. Πόσο σπουδαίος είναι. Ξεδιάντροπα και δεν κοκκινίζουμε. Αυτό δείχνει ότι η υποκρισία έχει μπει στο κύτταρό μας. Και ζούμε με αγωνία την ανάγκη του επένου και της αναγνώριση. Και οι μεγαλύτεροι άνθρωποι της ειστεροφημίας. Παλιά θυμάμαι λέγανε στου ανθρώπους τι καλός και κοκκινίζαν οι άνθρωποι. Τώρα κοκκινίζουμε το λόγο για, για να το να κάνουμε το ζώο να μας πει ότι είμαστε καλοί. Είναι η εποχή της διαφήμισης. Που μπήκε σε όλα τα επίπεδα. Και ό,τι διαφημίζεται προβάλλεται. Και έχουμε το πρόσχημα να λέμε το καλό για να παρεδειγματίσει το κόσμος. Βρήκαμε ωραίο πρόσχημα για να διαφημίζουμε τον εαυτό μα. Το αληθινό καλό, όσο και να το κρύβει, θα Και όσο το κρύβει, τόσο φαίνεται. Όταν αγωνιά να το δείξει, σημαίνει δεν είναι αληθινά καλό. Όταν η εκκλησία αγωνιά να δείξει, η φιλανθρωπία έχει πρόβλημα. Δεν είναι αληθινά καλή. Έχει τι ενοχές τη και τα κόμπλεξ της. Και γνωρίζω το βάθο, έχει κάποια στέρηση, κάποια έλλειψη και θέλει να μην φανεί και να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί. Όσο η Εκκλησία διαφορεί να δείξει την φιλανθρωπία της, τόσο υγιής είναι και τόσο θα φαίνεται. Έτσι ιστορίε, ιστορίες, μα πέστε πάτερ μου τι έργα κάνει η Εκκλησία εννοεί να μάθει ο κόσμος ότι κάνει η Εκκλησία κάτι. Αυτή είναι τεράστια ανοησία. δηλαδή κάναμε επιστήμη τον φαρισαϊσμό. Προσβάζ, προσβάλλουμε τον Ευαγγελικό Λόγο. Έτσι λοιπόν είναι ένα σύμπτωμα της πτώσης μας το να προβάλλουμε τις αρετές μας τις επιτυχίες μας την καλοσύνη μας. Κι αν μπορούσαμε να έχουμε λίγο διάκριση, θα καταλαβαίναμε ότι η αγωνία των ανθρώπων είναι ποιος θα φανεί καλύτερος από τον, απ τον άλλο, ποιος δίκαιος από τον άλλο, ποιος ενάρτητος από τον άλλο. Ζούμε έναν ανταγωνισμό ποιος θα είναι καλύτερος από τον άλλο. Που δείχνει πόσο κενή είμαστε και πόσο εσωτερική ξηρότητα έχουμε. Η αγωνία μας λοιπόν να προβάλλουμε τον εαυτό μας και να, χειρι... να, να, να εκμεταλλευτούμε τους άλλους ανθρώπους ως πεδίο έκφρασης της καλοσύνης μας είναι ένα καλό παράδειγμα του φαρισαϊσμού σήμερα και της υποκρισίας μας. Γι' αυτόν τον λόγο όταν η καλοσύνη που επιδεικνύουμε κάποιες στιγμές απαιτεί προσωπικό κόστος, δραπετεύουμε Δεν έχουμε υπομονή Είναι μέχρι να φανεί. Από εκεί πέρα δεν έχουμε τη δυνατότητα να σηκώσουμε τα βάρη των άλλων ανθρώπων. Γιατί πολύ απλά είμαστε τελείως καινοί μέσα μας. Τον εαυτό μας δεν μπορούμε να σηκώσουμε. Είμαστε τυφλοί και θέλουμε να οδηγήσουμε... Τυφλοιόνται στους άλλους ανθρώπους. Λέει στη συνέχεια κάπου αλλού. Έτσι λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Φαρισαίος είναι αυτός ο οποίος τηρεί τον τύπον και αφήνει την ουσία. Και τηρεί μάλιστα με μία σχολαστικότητα ψυχαναγκαστική τον τύπο για να προστατεύσει τον εαυτόν του από τον φόβο μήπως δεν είναι καλός. Λέει ο Κύριος κάπου αλλού, ή αν μαθαίνατε, τι εστίν έλεον θέλω και ου ουκ αν κατεδικάσατε καταδικάσατε τους ανετίους». Αν μαθαίνατε τι σημαίνει έλεον, ότι θέλω αγάπη και όχι θυσίαν, δεν θα καταδικάζατε τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να τηρήσουμε κάποιους τύπους εξωτερικούς για να μπορούμε να θαυμάζουμε τον εαυτό μας. Δεν γνωρίζω πραγματικά τον εαυτό μου και δεν θέλω να τον μάθω. Το γνωρίζω... Σε ένα εξωτερικό επίπεδο που έχει να κάνει με τις ενέργειές του. Και το αν τηρεί κάποια πράγματα ή όχι. Με φοβίζει το γεγονός να δω τα κίνητρα των πράξεων μου. Τα κίνητρα των ενέργειών μου. Και με φοβίζει το γεγονός να δω πραγματικά τι υπάρχει μέσα μου. Κι αν είμαι καλά ή δεν είμαι καλά. Και Κι έτσι λοιπόν χωρίς να γνωρίζω τον εαυτό μου δεν έχω και δυνατότητα συντριβή και μετανία. Η συντριβή και η μετάνεια έχει να κάνει με τον τρόπο που γνωρίζω τον εαυτό μου. Αν γνωρίζω ένα ψευδή εαυτό, ψεύτηκε είναι και η μετάνεια μου. Δεν έχει βάθος δεν έχει αλήθεια η μετάνεια μου. Αν δεν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτόν και η μετάνεια μου δεν είναι αληθινή. Αληθινή είναι η μετάνεια μου, αν γνωρίζω τον αληθινό μου εαυτό. Αν βγάλω στην επιφάνεια τα πραγματικά κίνητρα των πράξεών που μπορεί να μην είναι τόσο αγαθά που μπορεί μάλιστα να είναι πολύ πονηρά. Έτσι λοιπόν μόνο γνωρίζοντας την πραγματικότητα του αυτού μου, δηλαδή την εσωτερική μου ασχήμια, έχω δυνατότητα αληθινής μετανοίας και δυνατότητα κρεμίσματος αυτών των φαρισαϊκών οχυρώσεων που είναι ο τύπος οι νομικέ διατάξει. Που τις έχω για να περιφρουρώ τον εαυτό μου. Όσο λοιπόν γνωρίζω τα χάλια μου τόσο μπορώ, κατανώ, τόσο, τόσο κατανώ ότι ένας τρόπος υπάρχει το έλεος του Θεού. Καρ, λέει, τι λέγει. Δεν ευχαριστεί το Θεό σε θυμιάματα και θυσίες, αλλά σε καρδιά συντετριμμένη και τεταπινωμένη. Λοιπόν, τα χειρότερα πράγματα να κάνουμε του κόσμου και αν νιώθουμε ότι τέτοιοι είμαστε, να μην τρομάζουμε. Το φάρμακο υπάρχει, είναι το έλεος του Θεού. Ένα πράγμα μας ως, το έλεος του Θεού. Αυτό δεν είναι ελευθερία. Αυτό μας βγάζει από το άγχος. Αυτό μας βγάζει από τους ψυχαναγκασμούς μας. Ένα πράγμα χρειάζεται. Όπως λέει στο μψαλμό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε. Σε να μαζέψουμε όλο μας τον εαυτόν, να συγκεντρωθεί ο όλος μας ο εαυτός, όλοι μας οι λογισμοί, όλες μας οι αισθήσεις, όλα τα συναισθήματα. Και να προσπέσουμε και να ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Ένα πράγμα σώζει. Είτε είμαστε πολύ κακοί ή λίγο κακοί. Είτε είμαστε πολύ αμαρτωλοί ή λίγο αμαρτωλοί. Είτε είμαστε λίγο ή πολύ ενάρετοι. Ένα πράγμα μας φορζήτει το έλεος του Θεού. Καρδία στετριμμένη και ταπεινωμένη. Αυτό το πράγμα και μας δίνει ελπίδες, αλλά και μας ελευθερώνει από το σύστημα της ανθρώπινης σκέψης και ηθικής. Που η ηθική δεν μπορεί να πει η ανθρώπινη σε αυτό το πλαίσιο. Δεν μπορεί να δύνατο. Για την ανθρώπινη θηκή επισκύνουν υπη... τα μαθηματικά. Πόσο αμάρτησε ο ένας, πόσο άλλος. Πόσο άλλαξε ο ένας, πόσο άλλαξε ο άλλος. Τι καλό έκανε ένας, τι καλό έκανε ο άλλος. Εδώ όλα μπορούν να ανατραπούν. Αν υπάρχει η καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη. Γιατί για αυτή, <κκλωρίζεστε> αυτή η καρδιά είναι συντετριμένη. Τι λέει, δεν μπορώ μόνο μου, δεν είναι αρκετή δύναμη μου. Δεν μπορώ από μόνος μου να βρω χαρά. Θέλω κάτι άλλο. Αναφέρομαι κάπου αλλού. Ζητώ εσένα Θεέ μου. Αυτό τι κάνει με φέρει σε επαφή με τον Θεό. Ποιος είναι ο Θεός είναι η ζωή. Άρα με ποιον κοινωνώ με τη ζωή κοινωνώ. Ενώ αλλιώς κοινωνώ με τον εαυτό μου που δεν είναι ζωή μόνος του ο εαυτός μου. Ο εαυτός μου από μόνος του δεν είναι ζωή. Υπάρχει κανείς που νιώθει μόνος του με τον εαυτό του ευτυχισμένο αιωνίος. Δηλαδή μπορεί ο εαυτός μας να μας τροφοδοτεί από την ζωή από μόνος του Δεν μπορούμε Εμείς όμως με την προσπάθειά μας που είναι ξέχωρα από τον Θεό με την ηθική μας που είναι μακριά από τον Θεό προσπαθούμε να πούμε ότι και από μόνος μου, με την αρετή μου θα τα καταφέρω και θα είμαι, θα είμαι ζωή θα είμαι χαρούμενο, θα είμαι ζωντανό, θα, θα υπάρχω Έτσι λοιπόν η ηθική αυτή με οδηγεί σε μια άλλη πραγματικότητα. Καρδία συντριμμένη και τατλυπηρωμένη. Εμεί τι κάναμε, δεν, ακόμη δεν μπήκαμε σε αυτό το πράγμα. Ο καθένα λέει, Βρε, τι συντριμμνή, αυτό έκανε αυτό το πράγμα. Τι έγινε πλέον. Γράφτηκε, δεν αλλάζει. Και αυτό, όσο και, και αυτό δείχνει πώ έχουμε οριμάσει πνευματικά. Ένα παράδειγμα, αν οριμάσαμε πνευματικά, ή αν θέλετε ένα παράδειγμα, αν υποψιαστήκαμε την αγάπη του Θεού. Για μας κάτι που έγινε θεωρείται τελεσμένο, δεν αλλάζει. Και λέμε ρε παιδάκι, μόσο και να με τονίσει, είναι στιγματισμένος, το έκανε. Για το Θεό δεν υπάρχει αυτό. Γιατί μετά είναι δεν το έκανε, κι α το έκανε. Από τη στιγμή που δεν μπορούμε να δούμε με αυτόν τον τρόπο τον άνθρωπο που κάνει το χειρότερο έγκλημα και μάλιστα ανώτερο από αυτό που δεν το έκανε εξαιτία τη συντριβή του δεν έχουμε Θεό καθόλου μέσα μα. Είμαστε εγκλωβισμένοι στην ηθική του κόσμου Μέσα μας λοιπόν μπορούμε να αποδεχθούμε Ένα άνθρωπο που κάνει τα χίλια δύο εγκλήματα Ότι μπορεί να γίνει ανώτερος από αυτό που δεν έκαμε τίποτα Και να βγει η από το μυαλό μας Και η ταμπέλα ότι το έκανε Ή ότι τα έκανε, ότι τι έκανε Εάν δεν βγει από μέσα από τη συνείδησή μας η ταμπέλα αυτή Τότε είτε ξέρουμε αν είναι είτε όχι γιατί δεν έχει σημασία αυτό. Και αν δεν μετανοήσε μπορεί να να μετανοήσει. Το ότι δεν δίνουμε ελπίδες σε αυτόν τον στιγματισμένο άνθρωπο ότι μπορεί να αγιάσει. Να ξεπεράσει αυτόν που δεν το έκανε. Ή και τον εαυτό του να γίνει καλύτερος από πριν το κάνει. Τότε δεν έχουμε εμπειρία του μυστηρίου της μετένας και της του Θεού. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να μπει μέσα στην καρδιά μα, ο καθένα μα, να αλλάξει το μυαλό μα, η συνήθειά μα, η σκέψη μα. Ότι κανεί δεν είναι απόβλητο. Κανεί δεν είναι χαμένο. Και ότι η ηθική μα είναι για πέταμα. Δεν υπάρχει ηθική. Στον χριστιανισμό δεν υπάρχει ηθική όπω την ξέρουμε. Δεν υπάρχει. Γιατί στον χριστιανισμό υπάρχει ή ζωή ή θάνατο, ή αρρώστια ή θεραπεία. Υπάρχει μόνο η αγάπη του. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτω. Αυτό δεν είναι ελευθερία, δεν είναι ανατροπή. Οτιδήποτε άλλο είναι ο Πολλοί άνθρωποι δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε κοντά στο Θεό γιατί αυτό, έχουμε αυτό το κόλλημα. Ωραί τι κάνανε. Ωραί τι έκανε ο κόσμος. Ωραί τι δυστυχή υπάρχει. Ωραί καταστράφηκε ο κόσμος. Ρε τον αντίχριστο τι έκανε. Και δεν κοιτούμε τι κάνει ο Χριστός. Που μας αλλάζει τα φώτα αν θέλουμε. Έτσι λοιπόν αυτό. <coughs> τι πρακτική αξία έχει. Στην καθημερινή ζωή. Όταν ο άνθρωπος που είναι δίπλα μου, τον ορίζω και όλο είναι έτσι, τελείωσε. Ή έκανε αυτό, είναι χαμένος. Και δεν μπορώ να επιστέψω και να ελπίσω ότι μπορεί να γίνει κάτι εντελώς άλλο, άμα θέλει ο ίδιος μέσα στη μετάνοια και στην αγάπη του Θεού. Τότε αυτό δεν με επηρεάζει. Θα το δω κάπως. Θα το δω αρνητικά. Θα το δω με δυσαρέσκεια. Θα επηρεαστώ. Θα πω, βρε παιδάκι μου, καλώς είναι Πω, πω, τι, ξέρεις τι έκανε, με σκανδάλισε Έκανε τούτο, έκανε το άλλο Και φτιάχνουμε τις ιδέες μέσα μας Δηλαδή αυτό αν δεν φύγει Η εικόνα που έχουμε για τον άλλον άνθρωπο Και δεν το αποδώσουμε Αυτό που μπορεί να γίνει Και τις ελπίδες που μπορεί να έχει Και αν δεν έχω τη συνέστηση Ότι εγώ μπορεί να γίνω χειρότερος από αυτό Αυτό θα διορθωθεί και εγώ να αρρωστήσω δεν μπορώ να έχω ειρήνη με τον άλλον άνθρωπο. Δεν μπορεί ποτέ να ειρηνεύσει η καρδιά μου. Πάντα θα έχω ένα δισταγμό με τον άλλον άνθρωπο. Πάντα θα είμαι σε μία διάσταση, σε μία διχόνια, σε μία διαφωνία, σε μία σύγκρουση. Η σύγκρουση λοιπόν δεν είναι αποτέλεσμα ότι το νευρικό μου σύστημα είναι σε τσιτωμένο. Η σύγκρουση έχει και κάποια ψυχολο... αίτια. Το ότι με τον άλλον σημαίνει ότι επιτίθεμη στον όλο γιατί με προσγείωσε ανώμαλα μου χάλασε την εικόνα που είχα μου ανέτρεψε το σύστημα αξιών που είχα μου πρόσβαλε την εθική που έχω φτιάξει τόσα χρόνια στην... μέσα στη συνείδησή μου και βλέπω ότι είναι επικίνδυνος αυτός ο άνθρωπος και πρέπει να αντιπαλεύσω μαζί του πρέπει να τον αντιμετωπίσω να είμαι με τον άλλον αυτή η αντιμετώπιση με τον άλλον έχει πνευματική βάση είναι τι μου πρόσβαλε. Γιατί με αντιμετώπισε τον άλλο. Μου πρόσβαλε τα δίκια μου. Μου πρόσβαλε την αυτοεκτίμηση, την ηθική μου. Τι μου πρόσβαλε. Κάτι μου πρόσβαλε για να επιτεθώ στον άλλο άνθρωπο. Λοιπόν, είναι ικανός να μου προσβαλεί κάτι ο άνθρωπο από τη στιγμή που έχει δυνατότητα ίαση. Είναι ικανός να μου προσβαλεί κάτι ο άνθρωπο από τη στιγμή που έχει, δυνατο, έχει δι, ε, για, κατά τον κύριο μα, κατά τον λόγο του κυρίου μα, καρδία συντριμένη και ταπεινωμένο θεό, ούκο Και όταν καθημερινά ο Κύριος μας σε ποιους γίνεται διδάσκαλος στους κακώ έχοντες με ποιους συνέτρωγε με τα τελωνών και αμαρτωλών όταν ο Κύριος πάει στον οίκο του Φαρισαίου ο Φαρισαίος δεν τον τιμά και έρχεται η, η αμαρτωλός γυναίκα και με το μύρο Κλείνει τα πόδια του Κύριου. Πού? Στον οίκο του Φαρισαίου. Αυτό που δεν κάνει ο Φαρισίος το κάνει αμαρτωλός. Καλά, εσύ δεν το κάνεις, Φαρισαίε, γιατί κατακρίνεις την αμαρτωλόν και γιατί κατακρίνεις τον Κύριον που δέχεται αυτή την κίνηση της Αμαρτωλού. Αυτή πάντω η για τον πολιτισμό μα λένε εντάξει, αυτά είναι τον παπάδων, είναι τις εκκλησία του κυρίου μας, είναι πνευματικά. Εμείς έχουμε ένα δικό μα σύστημα και με αυτό λειτουργούμε. Το κοσμικό σύστημα, το νόμο, τον κανόνα συμπεριφοράς ή συμπεριφορά. Η πνευματική ζωή ή προσλαμβάνει το όλον, τον όλο άνθρωπο ή όχι. Και μέσα του ο φαριστεσμό περιέχει κατάκριση πολύ. Ο Φαρισέος έχει δύο στοιχεία κυρίαρχα επίσης το ένα είναι η σχολαστικότητά του που με σχολαστικότερα ερευνεί τον νόμο για να προστατεύσει τον εαυτό του και η εμπάθεια, η κακή διάθεση η κακότητα η άρνηση, η σκληρότητα όσο πιο πολύ κατανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ανάγκη από το έλεος του Θεού, τόσο πιο πολύ έλεος έχει η ψυχή μας για τον πλησίον. Άλλη αλήθεια. Όσο πιο πολύ κατανοούμε την ανάγκη μας για έλεος του Θεού, που σημαίνει γνωρίζω τις αδυναμίες μου και την αμαρτωλότητά μου, τόσο πιο πολύ έχει έλεος, φιλανθρωπία, εύσπλαχνία, η ψυχή μου για τον πλησίον. Αν η ψυχή μου είναι σκληρή και δεν έχει ελεημοσύνη για τον συνάνθρωπό μου, σημαίνει ότι δεν έχω ενταχθεί σε αυτό το ήθος της αναζήτησης της αγάπης και του ελαίους του Θεού. Γιατί θεωρώ ότι δεν έκανα κάτι, ότι δεν έκανα κάτι τρομερό. Το θέμα δεν είναι αν κάναμε κάτι τρομερό ή λιγότερο τρομερό, αλλά αν έχουμε μέσα μας ζωή ή όχι. Και τι σημαίνει δεν κάναμε τίποτα στραβά, αλλά η καρδιά μας δεν είναι ήρεμη, δεν είναι αναπαυμένη, δεν έχει χαρά, δεν έχει φως η καρδιά μας. Όσο λοιπόν η καρδιά του ανθρώπου που διαπιστώνει την ανάγκη για φωτισμό, την ανάγκη για ζωή, την ανάγκη για απάντηση, για συναπάντημα με τον Θεό, όσο δεν το κατανοεί αυτό δεν μπορεί να έχει ευσπλαχνία. Όσο όμω η ψυχή γνωρίζει την αναπηρία τη, την αδυναμία τη. Τον κίνδυνο τη, την τραγικότητά τη, τον μετεωρισμό τη, όσο γνωρίζει αυτό η ψυχή, τόσο πιο πολύ νιώθει την άγκη του ελέου του Θεού, τόσο πιο ελεήμον γίνεται αυτή η καρδία. Η ελεημοσύνη δεν μα την επιτάσσει το σύστημα. Ο νόμος δεν την κάνουμε. Όλα έχουν μια εσωτερική μυστική σύνδεση μεταξύ του. Όσο πιο πολύ αναζητούμε το έλαιο του Θεού, τόσο πιο ελεήμονε γινόμαστε για του άλλου ανθρώπου. Αν παύσουμε να ζητούμε το έλαιο του Θεού, θα γινόμαστε σκληρόκαρδοι. Η τρέλα, ποια είναι η τρέλα, ο παραλογισμό, η παραφροσύνη. Τι είναι παραφροσύνη στην πνευματική ζωή, Είναι η εγωιστική εμονή σε ένα λογισμό που δεν το θέτουμε υποσυζήτηση. Η εμονή μα, η εγωιστική εμονή σε ένα λογισμό είναι η πνευματική παραφροσύνη. Αυτή η βεβαιότητα που έχουμε για τη ζωή, για τη ζωή μας και για τον εαυτό μας. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Ε, πάτε, όταν κάποιος, χωρίς να κλείνει, βέβαια, υπομολογεί κάποια αρετή του mm. και η αρετή του αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό είναι φαρισαλισμός. Το ομολογεί σε ποιον? Ε, Δημόσια. Ε, με αφορμή σήμερα της καλλιτέχνης, για να το πω, 70 ετών περίπου είναι αυτό ο οποίο είναι ένας άλλος δόμος και είπε ότι εγώ έχω αρχίσει από μέσα από την γραφή και σε κάποια αποστοφή του λόγου του είπε ότι εγώ τη γυναίκα μου δεν την έχω προδώσει ποτέ ούτε στο μυαλό μου. Ανογκέφαλος θα <laughs> <laughs> <laughs> Αυτό δηλαδή είναι φαγισανισμός. Κοιτάξτε. <clears throat> Το να... Προβάλλει αυτή την. Ότι δεν απάντησε ποτέ τη, τη γυναίκα του, γιατί το είπε. Είναι τα κίνητρα πάντα. Μελετούμε. <Και>, ένα κίνητρο μπορεί να είναι προ οικοδομή. οικοδομή. Θα οικοδομήσει τι, Να πει στου άλλου ότι ο Λίχτε και μυχή, Όχι. Δεν δε κρίνει του άλλου. Μα όταν. Οικοδομή τι σημαίνει. Για να έρθει ο άλλο σε συνέστηση ότι ένα άνθρωπο δεν είναι παιδάκι μου, είναι τίμιο και εγώ δεν είμαι τίμιο. Ο άλλο θα σκεφτεί. Αλλά το κίνητρο βέβαια αυτό, αλλά δεν ξέρω. Εδώ. Ότι, μπορείς, ότι είναι εφικτό να γίνει και αυτό, Ο καθένα ξέρει τα κινητά του και τι γίνεται. Δεν ξέρω αν είναι ή όχι. Ο Θεός ξέρει. Πάντω, ε, άλλο μπορεί να το κάνει με αγαθήν καρδία, άλλο με πονήρη διάθεση. Αλλά πολλέ φορέ και κάποια πράγματα που του φαίνονται το κάνουν με αγαθήν καρδία, έχουν μέσα του πονεριά. πάντως από την πατερική πείρα. Είναι καλό άνθρωπος να σιωπαίνει. Όταν ακουστεί κάτι το χάνουμε καμιά φορά. Και έρχονται οι πειρασμοί. Αλλά και αυτό δεν είναι σημαντικό. Το ότι δεν απάντησε τη γυναίκα του. Το σημαντικό είναι αν μέσα του έχει θεόν. Δηλαδή αν έχει συντριβή. Αν έχει αγάπη. Όχι μόνο για τη γυναίκα του και για τους άλλους ανθρώπους και αν, να το πούμε διαφορετικά αν ο σεβασμός προς τη γυναίκα του έχει να κάνει όχι μια διαφύλαξη ενό νόμου για να νιώθει καλά αλλά ότι τη αγαπά τη γυναίκα του αλλά όταν αγαπάς τη γυναίκα σου το κάνεις και δεν το λες δηλαδή τη σέβεσαι και δεν το λες το θεωρείς τόσο αυτονοήτο που δεν το κοκορεύεσαι μα τι έκανα το να, το να φάω επαίρομαι γιατί έφαγα είναι ανάγκη μου το ότι τιμεις τη γυναίκα μου μα αυτή είναι η αγάπη μου δεν έκανα κάτι σπουδαίο αν τη θρήσεις που δεν μπορεί να την αγαπούσουμε τόσο πολύ. Πώς αποκτούμε Συγγνώμη. Πώς αποκτούμε αυτογνωσία. Κοιτάξτε, τι σημαίνει αυτογνωσία. Αυτογνωσία σημαίνει να αναλύσω τις σκέψεις μου και να πω αλφαβήτα γάμα. Νομίζω πώς αυτογνωσία σημαίνει η αίσθηση ότι είμαι κενός άνθρωπος η αίσθηση ότι είμαι χαμένος άνθρωπος η αίσθηση ότι είμαι μετέωρος ότι είμαι αμαρτωλός, τίποτε άλλο δεν υπάρχει και αποκτώ καρδία σε τριμμένη και ταπεινωμένη και αφήνω στον Θεό αυτή η διαδικασία που φαίνεται μονοεκτικά κάτι απλό εντάξει αφήνω με προς τον Θεό ως ασκητική πρακτική κατάσταση έχει κόπο και πολλή προσπάθεια και πολλή αγώνα αυτή η διαδικασία λίγο-λίγο μου γεννάει τη γνώση και τη διάκριση. Όταν δηλαδή κάποιος για παράδειγμα έχει πρόβλημα στη σχέση του και θέλει το σύντροφό του τον φίλο του οποιοδήποτε και επιχειρεί να αποκαταστήσει τη σχέση να ζωντανέψει τη σχέση να διαφυλάξει τη σχέση, ξεκινά μια προσπάθεια με ένα εφόδιο, θέλω τον άνθρωπο αυτό έτσι, συμφωνεί και ξεκινά αυτή τη διαδικασία, αυτή είναι η αυτογνωσία Στην πορεία, λοιπόν, για να, να επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο, να έχει σωστή σχέση με αυτόν τον άνθρωπο, παιδεύεται. Βλέπει τα λάθη του. Βλέπει τα λάθη αυτού τον άνθρωπο. Ξέρει πώ να κινηθεί. Ψάχνει πώ να κινηθεί. Βλέπει τι ενέργειες του άλλου ανθρώπου. Προσπαθεί να τι κατανοήσει, να μπει σε μια δικασία συνεννόηση και κοινών σημείων. Έτσι. Ε, αυτό γεννά σιγά-σιγά τη γνώση, την αυτογνωσία, τη διάκριση. Εάν θέλετε, όπω λέει ο Βάση σακ, αυτός που γνωρίζει τα χάλια του θα του δοθεί να, να, να γνώρισει τα πάντα. Έτσι λοιπόν υπάρχουν δύο, τρόποι, υπάρχουν δύο τρόποι να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Υπάρχει θα λέγαμε ο ψυχαναλυτικός τρόπος, ενεργοποιώντας τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, να γνωρίσουμε τις αντιδράσεις μας τη λειτουργία μας, να αποκωδικοποιήσουμε κάποιες συνέργειές μας οι οποίες είναι στον υποθάλαμο, στο υπόγειό μας, σε ένα σκοτεινό χώρο που θέλουμε να το φέρουμε στην επιφάνεια. Και αυτό είναι η γνώση των λειτουργιών μας, των αντιδράσεων μας, του ψυχισμού μας. Η πνευματική γνώση είναι κάτι άλλο. Μέσα από την εμπειρία της μετανοίας και της αγάπης του Θεού, μέσα από τη χάρη του Θεού, γνωρίζω τον εαυτό μου υπαρξιακά. Ποιο είμαι, από πού έρχομαι και πού πάω δηλαδή. Μέσα σε αυτή τη γνώση διαφωτίζονται και αποκτούν περιεχόμενοι και ψυχικές μου γνώσεις. Δηλαδή το να ξέρω ότι εγώ είμαι ανασφαλής για αυτό ή γι αυτό αυτόν τον λόγο. Να ξέρω ότι είμαι, έχω φοβής για αυτό γι για αυτόν τον λόγο. Είναι μια γνώση σημαντική για να ξέρω πώς να λειτουργήσω τον εαυτό μου για να ζω ισορροπημένα και να αντιδρώ ισορροπημένα. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό. Αλλά αυτό μέσα του δεν έχει ακόμα ζωή. Ζωή θα αποκτήσει αν βρω γιατί υπάρχω Από πού έρχομαι και πού πάω Αν το βρω αυτό μέσα στην αγάπη του Θεού Τότε και οι ψυχικές μου λειτουργίες αποκτούν ζωή ζωντανεύω. Και αυτή η γνώση μου έχει άλλο βαθύ περιεχόμενο Δηλαδή ένα άνθρωπο που ξέρει γιατί είναι φαβουτισιάρης Αυτό δεν το κάνει ζωντανό Δεν το κάνει αναπαυμένο Δεν το κάνει σεσωσμένο Δεν το κάνει χαριτωμένο Δεν δίνει χαρά αυτό το πράγμα αν ξέρω ότι έχουμε ένα δηλώσεις φοβάμαι τα αεροπλάνα, φοβάμαι τα σκυλιά, φοβάμαι τα πλοία, όπω έτσι είμαι. Λοιπόν, αν έχω αυτόν τον φόβο και γνωρίζω για ποιο λόγο είμαι έτσι. Δεν, αυτό δεν μου δίνει ζωή. Δεν έχω ζωή αυτή τη στιγμή. Με αυτόν τον τρόπο δεν μετέχω στην αγάπη του Θεού. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να αγαπήσω ανιδιοτελώς τον άλλον άνθρωπο. Με αυτόν τον τρόπο δεν μου ορειμινεύεται το μυστήριο της ζωής. Αν όμως μου ερμηνευτεί το μυστήρι της ζωής μέσα μου και να αποφθεί η καρδιά μου και οι φοβίες μου και οι δειλίες μου αποκτούν περιεχόμενο Και η γνώση του εαυτού μου αποκτά δύναμη Και η γνώση μου και η αγνωσία μου αποκτούν δύναμη Έτσι λοιπόν είναι χρήσιμο για, την ψυχο, για το ψυχολογικό επίπεδο του ανθρώπου για να μπορεί να πατάσει στα πόδια το ανθρώπου Δεν είναι κακό, είναι απαραίτητο Είναι χρήσιμο να μπορεί να τα όλα αυτά, είναι μία γνώση αλλά δεν είναι η πνευματική γνώση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Η ψυχική γνώση θα με βοηθήσει να μπορώ να επιβιώνω. Η πνευματική να ζω. Σε ένα πνευματικό επίπεδο, η αγάπη και αυτά που μου αφούνται πάρα πολύ ε... ο, Λεία, ο Χριστός και μια στιγμή με τα οποία στο ναό και πήρε το μαστίγιο για να διώξει το όνομα, κάνει μέσα το ναό εμπόριο και όλα αυτά στην καθημερινότητά μα. Όταν πάμε κάπου έμπορη ναρκωτικών, να παιδεραστή, οτιδήποτε. Παιδεραστεί, να υπάρχει ανάβλεψη γιατί του ανθρώπου πώ μπορεί να του αντιμετωπίσει το το αυτό το φαινόμενο. Όταν ο κύριο έπαιρνε το μαστίγιο, έκανε ό,τι κάνει ο χειρουργός, που κάνει χειρουργική επέμβαση στον άνθρωπο, που είναι υπόδεινο γεγονό για να αφαιρέσει το καρκίνομα. Δεν το έκανε για να το τιμωρήσει. Για μας βεβαίω ε, και ε, το ίδιο αναλογικά ισχύει και σε αυτέ τι περιπτώσει. Αλλά θέλει πολύ αρετή και αγάπη στον άνθρωπο να μπορεί να διακρίνει τέτοιε περιπτώσει, σε τέτοιε περιπτώσει να διακρίνει τα πρόσωπα από τι συνεργέ του. Αυτό το ρόλο τον Δηλαδή, ποιο είναι το ρόλο στην κοινωνία που ζούμε. Ποιο ρόλο, Τη περιπτώσεων. Αυτό είναι υπόθεση των νόμο Η πνευματική προσέγγιση είναι τελείω διαφορετική. Ο νόμος είναι καρπό της, είναι αναγκαιότητα της πτώσης μας. Για να μπορεί να μην υπάρχει για γιατί ο άνθρωπος απομακρύνεται το από τον Θεό. Αλλά δεν είναι θεραπεία ο νόμο. Είναι η διασφάλιση και η οριοθέτηση κάποιου καταστάσεων. Η πνευματική θεραπεία είναι μία άλλη επέμβαση και τοποθέτηση. Πάντα μου συγγνώμη, στη συνέχεια του Κυρίου. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο φόρο που λέγανε οι το παχώδες μου, τους ήταν σαν να ήταν λεπροί, Δεν τους πλησίαζε ο κόσμο. Και α ήταν πολλά τα αυτοί. Τι ήμουν μαύρο γορίτη, ε, Μέσα στην εκδοχή. Μπορεί να μπορούσαν να έχουν πράγματα. Μαύρη αγορά που λέμε, κατάλαβα. αυτοί οι άνθρωποι πλουτίσανε ει βάρο όλων των ανθρώπων και ήταν πάρα πολλά χρήματα. Πουλάχισαν τα πράγματα που και γιατί ο κόσμο δεν είχε. Τέλο πάντων, πήραν όποιε περιουσίε. Κάποια στιγμή με νόμο επιστράφηκαν πέρα από πίσω, αλλά τους πολλά λεφτά. Αυτού του ανθρώπου και κάποιου άλλου που εκμεταλλευόντα την ανάγκη από τον ανθρώπου, του κάναν πέρα, του είναι κυριολεκτικά συγκέντρωτα. Δεν του πλησιάζουν παρόλο που είχαν κρήματα. Αυτή η ενέργεια τώρα πώ θα πρέπει να κρυφτεί, Με τη λογική ότι τους, το κόσμος, ο κόσμο ο υπόλοιπο του μοθετούσε ή πολύ απλά του συγενόταν. Είπαμε ότι σε όλα αυτά δεν εξετάζουμε αυτό που φαίνεται, αλλά τα κίνητρα. Και σε αυτά, τις γενικές, σε αυτά τα γενικά γεγονότα δεν μπορεί να, να πεις πώς λειτουργεί η, κοινή συνείδηση, η κοινωνική συνείδηση, η ομαδική συνείδηση. Μπορεί ο να έχει μια δική του προσέγγιση και μια δική του διάθεση από την καρδιά του. Αλλά αυτό πάντα που μας προτείνει το τον κύριο είναι δείκτης προ, ε, προσέγγιση Είναι η προσωπική συνέστηση αμαρτωλότητας με στις συντριβή. Και η διάθεση να δώσουμε στον άλλο ελπίδε ή και θεραπεία. Τώρα τι κρύβεται τη καρδιά του κάθε ανθρώπου, σε τι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Αυτό πάντως που, ε, που χρειάζεται να το δούμε και είναι ένα στοιχείο του φαρισέζιμου που δεν το εξετάζουμε, που πάσχομαι στην Εκκλησία πολύ είναι ο ου κατεπίγνωσης ζήλος. Ο ζήλος να σώσουμε τον Θεό από τους βλασφήμους και αντιχρίστους. Ο ζήλος να σώσουμε την Εκκλησία από τους ο, ο ζήλος να σώσουμε το ένα και το άλλο και δικαιολογούμε μέσα μας ενέργειες με τις οποίες χάνουμε την ειρήνη ο ου κατεπίγνωση ζήλος είναι έκφραση φαρισαϊσμού, σούπερ φαρισαϊσμού. Έχουμε ζήλο να προστατεύσουμε τον Θεό και να μην πάθει ζημιά ο Θεός από τους ανθρώπους και δεν έχουμε αγάπη για τους ανθρώπους. Να δούμε στον ου κατεπίγνωση ζήλο που έχει μέσα του πολύν κακτάκριση και αρνητικότητα τι λέει ο Αββάς Ισάκ ο Σύρος. Λέει ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλο άκρητο δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη διανοία. Να, ο άνθρωπος που έχει τέτοιο ζήλο δεν έχει ειρήνη, έχει ένταση. Γι' αυτό βλέπετε όταν μιλάει κανείς για, για ένα παράδειγμα τώρα, τυχαία το λέει, για παπικού, έχει και θυμό μέσα του. Δεν έχει ειρήνη μέσα του. Γιατί ο Θεό και ο ζήλο αυτό του Θεού σου σούδησε αυτή την ένταση, την οργή, τον θυμό, γιατί. Και τι να οργίζεσαι, οργίζεσαι από αγωνία να σώσεις των αμαρτωλών, τι δηλώνει αυτή η οργή, δείχνει ένα ψυχικό νόσημα, δείχνει μια πνευματική διαστροφή. Λοιπόν ο άνθρωπος που οδηγείται από ζήλων, από άκρη το ζήλων δεν θα αποκτήσει ποτέ ειρήνη Διαννίας, μα εκείνος που δεν έχει ειρήνη δεν μπορεί να έχει χαρά. Αλλά αν η ειρήνη της Διαννίας χαρακτηρίζεται ως η τέλεια υγεία και ο ζήλος είναι κάτι που δεν συμβιβάζεται με την ειρήνη της ψυχής βγαίνει αυτόματα το συμπέρασμα πως όποιος έχει ζήλο αλόγιστο πάσχει από πολύ κακήν αρρώστια. «Ο κακή και συνεχίζει ο Ισάκος Ήρος που σου περνάει η σκέψη πως έχει τρέψει το ζήλο σου να γιατρέψει τις αρρώστικες των άλλων να μας πειάς να σώσουμε τους άλλους, θεραπεύσουμε. Αυτός ο ζήλος να θεραπεύσουμε τον άλλο είναι ύποπτος, είναι επικίνδυνος. Με το ζήλο σου αυτό, λέει ο Αβάς Ισάκ, κατέστρεψε στην υγεία της δικής σου ψυχής. Άφησε του άλλους και κόπιασε για την υγεία της δικής σου ψυχής. Μα αν πραγματί ποθείς να θεραπεύσεις τους άρρωστους, κατάλαβέ το. Οι άρρωστοι χρειάζονται φροντίδα, όχι επιτήμια. Και πιο πολύ να καταλάβεις τούτο, ότι με τον άκρητο ζήλο σου, όχι μόνο δεν τους θεραπεύεις τους άλλους, αλλά αρρωστάς και τον εαυτό σου. Και μάλιστα τον ρίχνεις σε μια πολύ βαριά και οδυνηρή αρρώστια. Ο τέτοιου είδους ζήλος δεν αποτελεί γνώρισμα φρόνησης και σοφίας. Είναι εκδήλωση μια αρρώστια τη ψυχή που λέγεται ανεπάρκεια πνευματική κρίση, αν όχι και παχυλή άγνοια. Λοιπόν, ούτε μα πιάνει ο ζήλο να σώσουμε του άλλου, γιατί μα πιάνει, Και αν αυτό ο ζήλο φέρει ταραχή, φέρει η οργή και μα ε, διώχνει την ειρήνη από την καρδιά μα, πρέπει να μα προβληματίσει. Κάτι άλλο κρύβεται. Κάποια αρρώστια δική μας, πια, κάποια ανάγκη δική μας, η οποία δεν έχει ομολογηθεί και δεν είναι αληθινά τα το κινητρά του. Η διαφύλαξη, λοιπόν, της ειρήνη στην καρδιά μας είναι ένας, ένα ασφαλέ κριτήριο για τη γνησιότητα της πνευματικής μας στάσης. Αν υπάρχει όμως κίνδυνος να μολύνει ο παπισμός... Τυχαία το είπα, μην με αυτά. Τυχαία το είπα. Αν πρέπει να μολύνει, μας πρέπει να... Κοίταξε, αν είμαστε αντικειμενικοί σε αυτή την περίπτωση ο πρώτος που θα μολύνει του δικού μας άνθρωπους ανθρώπους είμαστε εμείς που καθημερινά ζούμε μαζί του αν είμαστε αντικειμενικοί αν τον ίδιο ζήλο το δείχνουμε και στο πόσο προσβάλλουμε την ψυχή του άλλου ανθρώπου αν το δείχνουμε και είμαστε προσεκτικοί σε αυτό τότε έχουμε λόγο εκεί για την άλλη περίπτωση αν όμως δεν είμαστε προσεκτικοί και δεν είμαστε ακριβείς για τις δικές μας ενέργειες να μην μολύνουν τον άλλον άνθρωπο, τότε είναι η ύποπτή, ο ζήλος που μας πιάνει και η ένταση να προστατεύσουμε τον άλλον άνθρωπο. από το Πρέπει νομίζω να, να μας σε κάποιες περιπτώσεις. Νομίζω ότι το πρώτο που έχουμε να κάνουμε, με στην καρδιά μας, με προσευχή και αγάπη. πολύ, να αγαπήσουμε τον παπικό Τότε κάτι μπορεί να γίνει Τότε μπορεί να έχουμε γνώση Και τις πτώσεις του ίσω. Αν μέσα στην καρδιά μας δεν τον αγαπήσουμε Όχι τον παπισμό του Τον παπικό Αν δεν τον αγαπήσουμε Και δεν τον αγαπήσουμε όπως το παιδί μας Όπως τον αδελφό μας Τότε οι ενέργειές μας σίγουρα θα έχουν προβλήματα Αν γίνει αυτό Τότε θα μας δώσει και ο Θεός τη γνώση Και την ομολογία της ορθής πίστεως θα είμαστε παγιδευμένοι στις, στα, στα, στα συμπλέγματά μας. Μιλήσατε πριν για πύρα ζωή, ε, Είναι η πύρα ζωής μια εμπειρία, μια εμπειρία αποκάλυψης μέσα μας ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και αυτό ακόμα και αν είναι παροδεικό, μετά το θυμάσαι και ε, το συγκρίνεις και νιώθεις πότε είσαι στη ζωή ή πότε... Κοιτάξτε, η εμπειρία, πως την πήρα ζωής, η πήρα ζωής να είναι πήρα θανάτου. Η πήρα θανάτου όχι μόνο σταυρών τα θελήματά μου, αλλά τόσο χαμένος και τόσο μετεωρο που είμαι διαλυμένος. Αυτή όμως η πήρα του θανάτου, ταυτόχρονα και εμπειρία γέννησης. Αρχίζει ο άνθρωπος να γεννάται μέσα από αυτή την πυρα του θανάτου, από το ψεύτικο και, και σαρκικό που ζούσε μέχρι τώρα... Μπαίνει σε μία δυνατότητα να γεννηθεί πνευματικά. Και ήδη την, την ώρα του θανάτου του ζει και αυτή την εμπειρία τη ζωής. Εδώ δεν ισχύει. Πρώτα πεθαίνεις και μετανίστασαι. Την ίδια στιγμή του θανάτου νιώθεις και την παρουσία του Θεού. Νιώθεις και την παρηγοριά του Θεού. Νιώθεις και την ουράνιο παράκληση. Και αυτή η λεπτή άβρα μιας ουρανίου παρακλήσεως που αγγίζει τον θάνατό σου είναι η εμπειρία τη ζωής. Και αυτό δεν είναι κάτι που ξεχνιέται, ζυμώνεται το κύτταρό σου σε αυτό το ήθος. Τα κύτταρά σου έχουν, έχουν πλέον ζωοποιηθεί σε αυτό το άγκυγμα του Θεού. Που ουσιαστικά ο Θεός αγκίζει μόνο τους νεκρούς. Η εμπειρία λοιπόν του θανάτου μας είναι η σύλληψη της πνευματικής μας γέννας. Και ο άνθρωπος διαλυθεί και δεν ξέρει πού να σταθεί το χαριοτόπος και διαλύθει και εσύ την κόλασή του... Τότε την ίδια στιγμή ζει την ουράνιον παράκληση. Που είναι μια λεπτή αίσθηση στην παρουσίαση του Θεού που σε συντρίβει. Και εκείνη τη στιγμή ο Θεό δεν έρχεται φωνακτά. Έρχεται τόσο σιγά, τόσο σιγά που μόλι σου ψιθυρίζει. Και τότε αμέσω ανατρέπεται το όλο σύστημα του ανθρώπου και αυτό το, ο ψίθυρος του Θεού. Και αυτό είναι. Γιατί είναι ψίθυρος του Θεού, Γιατί η δύναμή. Ο Θεό είναι δυνατό όταν είναι αδύναμος Δεν μπορεί να την φωνακτά ο Θεό. Δεν είναι, είναι πρωθυπουργό ο Θεό. Δεν είναι τραγούδι ο Θεό, δεν είναι σπουδαίο ο Θεό, είναι ασήματο ο Θεό. Και έρχεται ψιθιστά. Ενώ σου πω κάτι σε αυτή που λένε. Οπότε αυτό ο ψίθρο Θεού μας, εκείνη τη στιγμή βλέπει ότι η ζωή και η είναι μαζί ζημωμένα σε μια εμπειρία ζωή. Και αυτή η εμπειρία δεν είναι κάτι που φεύγει, δεν είναι κάτι που το θυμάσαι. Πλέον έχει περάσει σε ένα άλλο στάδιο. Έχει διαμορφωθεί σε μια άλλη κατάσταση που αποκτά άλλο νου. Άλλα κριτήρια, άλλα συναισθήματα, άλλε αντιλήψει, άλλη διάκριση. Δεν κρίνει τα πράγματα Όπως τα έκρινε. Δεν τα αντιλαμβάνει όπω αντιλαμβάνεσαι. Και καταλάβει ότι τι σημαίνει σαρκική κρίση και τι σημαίνει πνευματική κρίση. Τι σημαίνει σαρκικό άνθρωπο και τι σημαίνει πνευματικό άνθρωπο. γνωρίζει τι σημαίνει γνώση, ψυχή του άνθρωπου και τι πνευματική. Αυτό όμω δεν πρωταξήγησε του άνθρωπο που δεν έχει πεθάνει. Αυτά. τρίτη. Τι φωνάντων να γίνει μπατέριον μονοκύριος ο Χριστέας Θεός μου ναι λέει σου και σ' όσουν οι μάσα.